Δήμου. Στις έσχατες μέρες θα επικρατεί παντού η αποστασία από τους δρόμους του Θεού Και τις μέρες εκείνε οι άνθρωποι θα εκφράζονται μέσα από τη μουσική Και με την δύναμη του μικροφώνου θα προωθούν κάθε είδου, αηδία και βρονιά Και όλα αυτά για την αγάπη του για το χρήμα και θα εμφανίζονται πολλοί εμψείς λέγοντας το πλήθος «Ηδού, εγώ είμαι ο λυρικός Μεσσίας» «Εγώ είμαι ο λυτρωτής» «Αλλά αυτούς θα του καταλάβετε απ' τα έργα τους» «Και θα γνωρίσετε ότι είναι τέκνα τους σκότους» Τις μέρες όμως εκείνες από την ίσο των Αγίων θα εμφανιστεί σκοτους τις μερες όμω εκείνε μεγάλος εμψί έχουν ω αν σπαθεί γεμάτος από πνεύμα Θεού θα πολεμήσει τις δυνάμεις του κακού. Φέρνουν κρίση επάνω σε όλου του Και η μέρα εκείνη θα είναι γνωστή σαν η ημέρα της κρίσεως Η Δευτέρα παρουσία, παρουσία, παρουσία. παρουσία.